<Σι'> αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Ε, Σα καλωσορίζουμε για ακόμα μία Πέμπτη στον κήπο των Αθηνών. Ε, εδώ, η φίλη του Κρήτη Φιλοσοφία κάθε Πέμπτη φιλοξενούν και από μία ομιλία για ε, τη φιλοσοφία μα. Σήμερα θα μα μιλήσει ο Λεωμίδο Αλεξανδρίνη. Το θέμα του είναι ο φιλεμισμό στην αρχαιότητα και τη σύγχρονη εποχή. Ο Λεωμίδο Αλεξανδρίνη είναι πολιτικό μηχανικό και έχει Δώσει πολλέ φορέ ομιλίε στον του των Εθνών. πολύ από εσά έχετε παρακολουθήσει ξανά κάποια ομιλία του. Έχει μεταφράσει από τα λατινικά στα ελληνικά μεταξύ άλλων. Όχι από και... τα λατινικά. Α, τα από, γαλικά, το... γαλικά. από τα γαλλικά, ναι, με στα ελληνικά. Στον Γιώργο, τον Μαρτί Σαντεσάδ, τον ε, Κικέρονα, τον Τσενέκα και άλλου. Ε, λοιπόν, σε... το... το θέμα του σημερινό είναι ο θελημισμό στην αρχαιότητα και στη σύγχρονη εποχή. Ε, παρουσιάζεται, ε, καταρχήν είναι μία εισαγωγή στον οφελινισμό. Οφελινισμός είναι μια θεωρία η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο έμβρος και μεγάλη διάρκεια, θα τα δούμε παρακάτω. Παρουσιάζεται για πρώτη φορά στον κήπο των Αθηνών. Ε, βεβαίως στο 6ο Συμπόσιο Πανελλήνιας... Ε, πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούριας υπήρχε μια ενότητα η οποία αφορούσε τον οφελιμισμό. Εκεί ακούστηκαν ε, τέσσερις ομιλίες. Η πρώτη ομιλία αφορούσε, ήτανε, αφορούσε αυτό ακριβώς το θέμα. Το σημερινέ, η σημερινή ομιλία είναι αρκετά πιο εμπλουτισμένη από την ομιλία του, του συμποσίου. Όταν, όταν μιλάμε για σύγχρονη εποχή, θα πρέπει να διευκρινίσω ότι μιλάμε για τον, από τον 16ο αιώνα μέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα. Επίσης εδώ στον τίτλο υπάρχει μια ε, διάκριση ανάμεσα στην αρχαιότητα και στη σύγχρονη εποχή ως προς, ως προς τον οφελημισμό. Αυτό θα το δούμε πιο κάτω. Ε, καταρχήν το πρώτο ερώτημα είναι τι είναι ο φελημισμός. Εκείνος ο οποίος δίνει την απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ο Άγγλος πολιτικός και φιλόσοφος Jeremy Μπέθαμ, ο οποίος τον προσιορίζει ως εξής. Με την αρχή της ωφελιμότητας εννοούμε αυτή την αρχή που εγκρίνει ή απορρίπτει κάθε πράξη σύμφωνα με την τάση να αυξάνει να μειώνει την ευτυχία του ατόμου, το συμφέρον του οποίου εξετάζεται ή, με άλλα λόγια, να προωθεί αυτή την ευτυχία ή να εναντιώνεται σε αυτή. Λοιπόν, η ιδέα της ωφελιμότητας δεν, ξεχ... δεν ξεχωρίζει από την ιδέα της ωφελιμοτητας δεν ξεχωριζει απο την ιδεα τη ειδονης και της ευτυχία. Και πιο κάτω, διευκρινίζει ο Τζέρεμι Μπένθαμ, «Η φύση έχει βάλει το ανθρώπινο γένος κάτω από την κυριαρχία δύο υπέρτατων κυρίων, παρένθεσης αφεντάδων, του πόνου και της συνδονής. Του οφείλουμε όλες μας τις ιδέες, ανάγουμε σε αυτούς όλες μας τις κρίσεις, όλους τους προσδιορισμούς της ζωής μας». Αυτός που ισχυρίζεται ότι διαφέρει από την καθυπόταξή τους δεν ξέρει τι λέει. Η αντίληψη που επικρατεί σχεδόν σε όλους από το παρελθόν μέχρι και σήμερα είναι ότι οφελημιστική θεωρία είναι προϊόν της Αγγλίας του 19ου αιώνα και ότι θεμελιωστής της είναι ο Τζέρεμι Μπένθαμ και συνεχιστής της ο μαθητής του Τζον Στιούαρ Μίλ στον οποίο άλλωστε ανήκει ο όρος οφελμισμός. Αρκεί κανείς, να, για να το διαπιστώσει αυτό, να δει μελέτες, βιβλία, ιστορίες, φιλοσοφίας, και κλπ. Όμως η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ο, ο Φελημισμός έχει ιστορία 2.300 περίπου ετών. Ο Γάλλος φιλόσοφος του 19ου αιώνα, Ζαν γράφει η ηθική της ωφέλεια που διακηρύσεται εδώ και έναν αιώνα από τόσους Γάλλους στοχαστέ και στις μέρες μας από τους κυριότερους φιλοσόφους της Αγγλίας δεν είναι καθόλου καινούρια στην ιστορία. Γνωρίζουμε ότι μια παρόμοια θεωρία με το όνομα της επιτούριας φιλοσοφίας γοήτεψε την αρχαιότητα. Ήταν η πιο δημοφιλής φιλοσοφία στην Ελλάδα και στη Ρώμη. Να πούμε, νομίζω είναι ευκαιρία να πούμε δύο λόγια για τον Ζαν τον Γάλλο φιλόσοφο του 19ου αιώνα που υπήρξε και ποιητή και θεωρείται ότι είναι ο Νίτσε της Γαλλίας. Είναι γιος της του Τουιγερί και έγραφε με το ψευδώνυμο Τζορντάνο Μπρούνο από το όνομα του γνωστού διανοητή Τζορντάνο Μπρούνο. Ξαναπαντρεύτηκε τον φιλόσοφο Αλφρέτ Φουιγέ ε, ο οποίος ε, βοήθησε και κα, κατήφθηνε στα πρώτα χρόνια τον Ζαου Μαριτζιλιό. Μετέφραζε τον επίκτητο όταν ήταν σε εφηβική ηλικία, δηλαδή στα 17 του χρόνια. Έγραψε μελέτες για την επικούρια φιλοσοφία, τη στοική και την οφηλημιστική λίγο αργότερα. Έγραψε αρκετές σημαντικές εργασίες στο σύντομο χρόνο τη ζωή του, πέθανε 33 ετών, στις οποίες περιλαμβάνεται και ένας τόμος ποίησης με τον τίτλο «Στίχη ενό Το αριστούργημά του είναι το έργο του 1885, σχέδιο μιας ηθικής χωρίς καταναγκασμό ή τιμωρία, που έθετε μια ηθική ελεύθερη από οποιαδήποτε τεχνικά, τεχνητά επιβεβημένες αντιλήψεις. Ο Νίτσε θαύμαζε πολύ το βιβλίο αυτό, αντίτυπο το οποίου το είχε συνεχώς πάνω στο γραφείο του, και το είχε γεμίσει με σημειώσει. Επίσης, εδώ θα ήταν ενδιαφέρον να, να πούμε ότι η μεγάλη εκτίμηση για τον Ζάμαρη είχε ο Πιώτρ Κροπότκιν, ο οποίος τον θαύμαζε, μάλιστα όταν ήταν εξόριστος στη Γαλλία τον συνείδησε ένα χρόνο πριν πεθάνει ο Κιγιό και είναι αξιοσημείωτο ότι στο τελευταίο του έργο εννοώ του Κροπότκιν που λέγεται η ηθική ιστορία της ηθικής από την αρχαιότητα μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα οι αναφορές του στον επίκουρο έχουν πηγεί το διο καθώς επίσης και το τελευταίο κεφάλαιο που αναφέρεται στον δέκατο, στους ηθικούς φιλοσόφους του 19ου αιώνα είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στο οδηγιό. Λοιπόν, ας επανέλθουμε... Ο γιο λοιπόν σε ηλικία 19 ετών υποβάλει στη Γαλλική Ακαδημία Ιθικών και Πολιτικών Επιστημών μια μνημειώδη μελέτη 1400 σελίδων με τον τίτλο «Η ιστορία και η κριτική της Οφελιμιστικής ηθικής από τον επίκουρο μέχρι τη σύγχρονη Αγγλική Σχολή». Αυτό έγινε το 1873 και η οποία βραβεύτηκε τον επόμενο χρόνο. Η μελέτη αυτή αποτελεί και την ιστορία της επικούριας φιλοσοφίας. Η μελέτη εκδίδεται στη συνέχεια σε δύο τόμους με τίτλους. Πρώτο, η ηθική του επίκουρου και οι σχέσεις της με τις σύγχρονες θεωρίες, 1878. Και το δεύτερο βιβλίο είναι η σύγχρονη αγγλική ηθική, η ηθική της ωφελημότητας και της εξέλιξης, το 1879. Ο διακρίνει στην ιστορία της ωφελημιστικής ηθικής τρεις περίοδους. Η πρώτη, όπου αυτή η ηθική θεμελιώνεται στο ατομικό συμφέρον, όπως τον Επίκουρο, στο Hobbes και στη Γαλλία του 18ου αιώνα. Η δεύτερη, όπου βασίζεται στην αρμονία ανάμεσα στο ατομικό και στο κοινό συμφέρον, είναι η περίοδος του πνεύματος του ωφελημισμού στην Αγγλία, αποκλειστικά μέχρι τον Μπένθαμ. Τέλος, η τρίτη και η πιο σύγχρονη περίοδος, όπου η εφελιστική ηθική ισχυρίζεται ότι πλέον δεν επιδιώκει παρά το γενικό συμφέρον. Είναι η φάση που έχει σημα, ε, σημαδευτεί με τα ονόματα των Stuart Mill, Bain, Bailey, Darwin, Herbert Spencer. Υπάρχει λοιπόν σύμφωνα με αυτή την ευφυή και βαθιά άποψη μια πραγματική πρόοδος, μια συνεχή εξέλιξη στην ωφελημιστική σχολή από την εποχή του επίκουρου μέχρι τη σύγχρονη εποχή όπου η κίνησή της εξαντλείται και μετά από την οποία δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει εκτός από το είτε να ενωθεί με την ορθολογική ηθική του καθήκοντος, τα όρια της οποία φαίνεται κάποτε να προσεγγίζει, είτε να γυρίσει προς τα πίσω μέχρι το σημείο κίνησής της. Αλλά α δούμε ε, από πιο κοντά τι περιλαμβάνει αυτό το έργο. Το έργο, το πρώτο βιβλίο δηλαδή, η ηθική του Επίκουρου, εξετάζει σε βάθος τις θεωρίες του Επίκουρου. Εκεί αναπτύσσονται με εξαιρετική σαφήνεια, ακρίβεια, αυστηρότητα, εντυμότητα, σοφία, με τρόπο παιδαγωγικό, όπως γράφει ο σύγχρονος Γάλλος φιλόσοφο Μισελ Ωνφρέ. Οι διάφορες μορφές επιθυμίας, ο ορισμός της ειδονής απουσία πόνου, το υπέρτατο αγαθό ταυτισμένο με την ειδονή, η αταραξία αφομοιωμένη σε μια αρνητική ευτυχία, ο σωτηριολογικός ρόλος της επιστήμης, η εξοικείωση με το θάνατο, οι αρετές τη και της εγκράτειας, η κοσμογονία και τα μετακόσμια, ο κεφαλαιώδης ρόλος της φιλίας, η οπινόηση του κοινωνικού συμβολέου, η πολιτική της δικαιοσύνη. Αλλά ο πραγματικός επικουρισμός του Γκυγιώ, υποστηρίζει ο Μισελ Οφρέ βρίσκεται πολύ μακριά από όλε αυτές τις αναλύσεις, Το ίδιο το βάθος του έργου να γνωρίσει σε βάθος τον ωφελημισμό. Η μεγαλοφυγής και πρωτοπόρα σκέψη του νεαρού φιλοσόφου είναι ακριβώς ότι ο επίκουρος επινόησε τον ωφελημισμό. Η ηθική του επίκουρου, ε, ε, το βιβλίο «Η ηθική του Επίκουρου» αρχίζει με αυτή τη δήλωση ότι ο Επίκουρος είναι ο πραγματικός θεμελιωτής της οφελιμιστικής ηθικής. Το τελευταίο τέταρτο του τόμου αναλύει την πορεία της επικούριας φιλοσοφίας από το τέλος της αρχαιότητας μέχρι τον 18ο αιώνα και είναι αφιερωμένο στους σύγχρονους διαδόχους του Επίκουρ, όπως τους ονομάζει. Ε, και αυτή είναι ο Μισελ Μοντένι 1533-1592, ο Πιέρ Γκασαντί 1592-1655, ο Τόμας Χόουπς 1588-1679, ο Μπαρούκ Σπινόζα 1632-1657, ο Φρασουάντε Λαροσιφουκό 1613-1680, ο Ζιουλιαντε Λαμετρή 1709-1751, ο Claude-Adrien Helvetius, 1715-1775, ο John Locke, 1632-1704, ο Paul-Henri Diedrich, Βαρόνας του χολμπαχ 1684 1684-1743, ο Jean-Leron d'Alembert, 1717-1783, ο Jean-François de Saint-Laber, 1716-1803, ε, ο Κόμις του βολνέ 1757 1757-1820. Η αναφορά στις ε, ημερομηνίες γέννησης και θανάτου δεν έχει καμία άλλη, γιατί ε, έχει μόνο αξία για να δείξει κανείς πότε έζησε, πότε έζησε ο καθένας από αυτούς τους φιλοσόφους και βεβαίως να, να υποδείξει το κοινωνικό, πολιτικό, θρησκευτικό πλαίσιο στο οποίο έζησαν αυτοί και στο οποίο έδρασαν. Και βεβαίως, καθώς περνάει ο καιρός και καθώς περνάει η ιστορία, οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές, ξέρω εγώ, από το Μοντένι και φτάνοντας μέχρι τον, το Βολνέ το 1820. Η διαδοχή λοιπόν των ονομάτων, η ετερογένεια των σκέψεών τους δείχνει ότι ο Κυγιώ παίρνει την επικούρια φιλοσοφία στην ευρεία της έννοια. Είναι σχεδόν συνώνυμη με τον οφελημισμό. Το έργο του, η σύγχρονη αγγλική ηθική, η ηθική της οφελημότητας και τη εξέλιξη, εξετάζει, αναλύει και διατυπώνει κριτική για τις θεωρίες των άγγλων οφελημιστών, όπως είναι ο Τζέρεμι Μπέθα, 1748-1832, και η διάδοχή του, Ρίτσαρ Owen, Μάκιντος, James Μιλ, όπως, όπως και ο Τζον Στουαρντ Μιλ, 1806-1853, και η διάδοχή του, Τζορς Γκρότ, Αλεξάνδερ Μπέιν, Σάμουελ George Lewis, Henry Sidgwick και των φιλοσόφων της θεωρίας της εξέλιξης, Herbert Spencer (1820-1903) και Charles Darwin (1809-1882). Στο Μπένθαμ διακρίνουμε ότι το υπέρτατο αγαθό βρίσκεται στην πιο μεγάλη ευτυχία για τους πιο πολλούς ανθρώπους, ότι η ευτυχία των άλλων συνιστά τη δική μου ευτυχία, ότι η ηθική είναι ένα θέμα που αφορά την επιστήμη, ότι πρέπει να διαγράψουμε από το λεξιλόγιό μας τις λέξεις «καλό» και «κακό», εάν δεν προκύπτουν από την ειδονή, τον πόνο, όπως επίσης και τις λέξει «υποχρέωση» και τιμωρία, ή «καθήκον και αρετή», ότι αυτή η νέα ηθική προσδιορίζει μια δεοντολογία όπως την ονομάζει. Στο John Stuart Mill διακρίνουμε ότι η ηθική είναι τέχνη, ότι με την πρόοδο του πολιτισμού υποχρέωση στην ηθική θα εξαφανιστεί, ότι η ηθικότητα μπορεί να γεννηθεί κατόπιν να ενισχυθεί από τον κοινωνικό οργανισμό, κυρίως μέσω της εκπαίδευση, της διαπαιδαγώγησης, τη συνήθει συνήθειας, ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια επιστήμη διαμόρφωσης του χαρακτήρα, αυτό που ο Mill αποκαλούσε ηθολογία. Στον Darwin, εκτός από τη φιλοσοφία της προόδου και της εξέλιξης, διακρίνουμε ότι υπάρχει ηθικό ένστικτο που βρίσκεται στα θυλαστικά, τόσο στα ζώα όσο και στους ανθρώπους. Καθώς αυτή δεν είναι παρά μία παραλλαγή των ζώων, ότι οι τύψεις διακρίνουν στο ζωικό βασίλειο τα κατώτερα από τα ανώτερα θυλαστικά, δηλαδή τον άνθρωπο. Τέλος των Σπένσερ, διακρίνουμε την ιδονιστική ανάγνωση της επιθυμητής ευτυχίας και την αναγκαιότητα αυτής της επιθυμίας. Την πεποίθηση ότι ο έσκατος όρος της ανθρώπινης εξέλιξης είναι η πραγματοποίηση της απόλυτης ηθικής, την αποδοχή του αξιώματος ότι τα ηθικά αισθήματα εξελίσσονται στην ανθρωπότητα μεταβαίνοντας από τον εγωισμό στον αρτουρισμό. Εδώ θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι αν όλες αυτές οι θεωρίες έχουν την ίδια προέλευση, δεν είναι σε καμιά περίπτωση απλές επαναλήψεις επικούριας θεωρίες. Δεν είναι επαναλήψεις επικούριας σκέψης, αλλά ακριβώς νέες προσπάθειες απάντησης στο ερώτημα τι πρέπει να κάνουμε. Και κάθε μία από αυτές, ανάλογα με το στοχαστή και την εποχή στην οποία νίκει, και συνεπώς ανάλογα με τα νέα στοιχεία με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη, θα βρει νέα επιχειρήματα και έτσι θα συμβάλει στην πρόοδο της θεωρίας. Όλοι οι επικούροι, και εδώ βρίσκεται η θεμελιώδης ιδέα της θεωρίας τους, συμφωνούν να βεβαιώνουν ότι η δονή ο πόνος είναι οι μόνε δυνάμις που θέτουν σε κίνηση το «ον», η μόνη μοχλή που με τη βοήθειά τους μπορούμε να παράγουμε μια οποιαδήποτε ενέργεια. Όταν δεθεί αυτή η αρχή, ο επίκουρος και οι συνεχιστές του συμπεραίνουν ότι, αφού η ηδονή είναι ο μόνος τελικός σκοπός των όντων, η ηθική πρέπει να είναι για κάθε άτομο η τέχνη να προξενεί στον εαυτό του το μεγαλύτερο αριθμό ατομικών ηδονών. Υπ' αυτή την έννοια, η ηθική δεν είναι πλέον άλλο πράγμα, όπως είπε ο Μπένθαμ, από τη ρύθμιση του εγωισμού. Ο Hobbes πριν από το Σπινόζα προσπάθησε να δομήσει μια γεωμετρία των ηθών, ο, Ελ... ο Ελβέτιος να δομήσει μια φυσική των ηθών, ο Χόλμπαρθ μια φυσιολογία των ηθών. Αλλά κάτω από αυτά τα διαφορετικά ονόματα, η επικούρια ηθική δεν είναι πάντοτε παρά η αναζήτηση του ατομικού συμφέροντος. Βασίζεται στην τολμηρή σύγχυση της πράξης και του καθήκοντος. Στην πράξη πιστεύει ότι το άτομο δεν επιδιώκει παρά τη δική του ειδονή. Στο δικαίωμα πρέπει επίση να επιδιώκει την ειδονή, είτε αυτή η ειδονή βρίσκεται κατά σε αντίθεση με αυτή του άλλου, είτε βρίσκεται κατά σε αρμονία με αυτή. Και εν λούτης, όλοι οι επικούριοι συμφωνούν να δεσμεύουν το άτομο να μην οχυρώνεται μέσα σε έναν ανόητο εγωισμό, να καλλιεργεί τη φιλία, να δείχνει κοινωνικό και ωφέλιμο. Διότι σύμφωνα με αυτού. Υπάρχει αρμονία στη γενικότητα των περιπτώσεων ανάμεσα στην ειδονή ενός ατόμου και σε αυτήν τον άλλον. Αλλά οι εγωισμοί πάνε μαζί όπως το εκκρεμάει, χωρίς να συγχέονται και χωρίς να ενώνονται στο βάθος. Και η ηθική μάλιστα δεν έχει σκοπό να παράγει αυτή την ένωση γιατί αυτό θα ήταν κάτι το αδύνατο. Στο σημείο αυτό η επικούρια φιλοσοφία ακόμα μια φορά πολύ λίγο προχώρησε στη Γαλλία. Ο Νταλαμπέρ, ο Χόλμπαρ, ο Βορνέ, ε, κατά διαστήματα διαισθάνονται τη σύγχρονη Αγγλική Σχολή, αλλά δεν αργούν να επιστρέψουν πάντα στο ατομικό συμφέρον, σαν τη ειλικρινή αρχή κάθε ηθικής. Και εδώ υπάρχει σημαντική απόκληση ανάμεσα στους επικούριους και τη σύγχρονη Αγγλική Σχολή. Από την θα, αυτή η απόκληση θα αυξηθεί από τον Μπέρθαμ στο Σπιου και κυρίως τον Σπένσερ στις αρχές του οποίου μπορούμε να υποδομήσουμε για πρώτη φορά μια σχεδόν πλήρη φυσική ή φυσιολογία των ηθών. Οι Άγγλοι θυκολόγοι διατηρούν καλά πάντοτε την ατομική ηδονή ως τον μόνο μοχλό που είναι ικανός να θέτει το όν σε κίνηση. Μόνο που αντί να δώσουν αυτή την ίδια την ηδονή σαν όμιμο σκοπό στο ηθικό νόμο, εργάζονται με όλες τους τις δυνάμεις για να το κάνουν να επιδιώκει την ηδονή του άλλου. Τα πάντα είναι συμφέρον, λέει ο Πικούρο, και προσθέτει. Σε ορισμένε περιπτώσει πρέπει να πεθάνουμε για του φίλου μα. Υπάρχουν λοιπόν για τον εγωιστή στιγμέ για να θυσιαστεί. Η ανιδιοτέλεια, προσθέτουν οι Ρωμαίοι Πικούροι, δεν είναι στιγμία. Η ανιδιοτέλεια είναι αιώνια ανάμεσα σε αληθινού φίλου, χωρί διακοπή, χωρί εξαίρεση. Να αγαπάς πραγματικά σημαίνει να βγει από το συμφέρον και να μην επιστρέψει ξανά σε αυτό. Τα πάντα είναι συμφέρον, επαναλαμβάνουν ο Χόμπς, ο Λα... Λαροσεφικώ, ο Ελβέτιο. Αλλά ο Ελβέτιος δεν υποστηρίζει λιγότερο ότι επιδιώκει για λογαριασμό του την ευτυχία της ανθρωπότητας. Η ευτυχία της ανθρωπότητο λέει πάνω από τη δική μας. Επίσης αρέσκονται να το επαναλαμβάνουν ο Νταλαμπέρ, ο Χόλμπαρ, ο λαμπερ. Και εμφανίζεται εκ νέου στη θεωρία του ωφελημισμού η ιδέα της ανιδιοτέλειας αλλά δεν αργούν να επιστρέψουν πάντα στο ατομικό συμφέρον σαν την ειλικρινή αρχή κάθε ηθικής. Συμπερασματικά, ο επικούριο ωφελημισμός στην αρχή και στο τέλος της ανάπτυξης του στη Γαλλία λαμβάνει ακριβείς και μεθοδικές μορφές. Απορρίπτει κάθε άλλη βασική αρχή εκτός από το συμφέρον, κάθε άλλον επιβαλλόμενο κανόνα εκτός από τη δύναμη των νόμων ή τη δύναμη των πραγμάτων. Τοποθετείται μόνος... Σε με όλες τους τις συνέπειες και τίποτα παραπάνω. Ελπίζει να αρκείται στον εαυτό του. Αλλά μπορούμε να το πούμε, δεν είναι μόνο αυτοί οι λίγοι στοχαστές, αυτοί οι λίγοι άνθρωποι παραστησμένοι από το ίδιο ρεύμα ιδεών που έγιναν οι Απόστολοι του οφελημισμού. Όλος ο 18ος αιώνα, αιώνας, εκτός από τον Ρουσό και τον Μοντεσκέ, διαπνέονται, από την ακατανίκητη προτίμηση προς αυτή τη νέα βασική αρχή της ηθική. Είναι μάλιστα περίεργο να βλέπουμε στο σημείο αυτό τη σχεδόν καθολική συμφωνία των πλευμάτων. Αυτοί οι άνθρωποι του 18ου αιώνα, τη στιγμή που διακυρίσουν τα δικαιώματά τους, δεν μιλούν τόσο συχνά παρά για τα συμφέροντά τους. Είναι ότι αυτή η πρόδοση που η θεωρία του Ερβέτιου, παρουσίασε θεωρητικά πάνω στη φιλοσοφική θεωρία του Χόμπς, το υποσχόταν και στην πράξη. Για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, οι βασιλείς της Γαλλίας, όπως ο ιδεώδης ηγεωμόνας του Χόμπς, δεν είχαν αναγνωρίσει ως κανόνα των πράξεών τους, παρά την ευχαρίστησή τους. Να υποτάξουμε αυτές τις πράξεις στον κανόνα της ωφέλεια αποτέλεσε ένα μεγάλο βήμα. Επίσης, αποκτήσαμε τη συνήθεια, να συνδέουμε με αδιάσπαστη αλληλυχία τις ιδέες του φιλελευθερισμού με αυτές του ωφελημισμού. Να προσθέσουμε ότι το γαλλικό πνεύμα έχοντας τη στά, την βουτάση να συστηματοποιεί, να τακτοποιεί, να συμπεραίνει και να καθολικεύει, βρήκε την ικανοποίησή τους στι επικούριες ιδέες. Εμπρώτη, η ωφελημιστική ηθική είναι εντελώς ανεξάρτητη. Δεν στηρίζεται σε τίποτα το εξωτερικό. Έχει τη βάση τη και το θεμέλιο τη σε αυτή την ίδια. Φαίνεται να μπορεί από μόνη τη να σχηματίζει ένα σύνολο, ένα σύστημα. Επίση, έπρεπε από αυτή την άποψη να βοητεύσει τον 18ο αιώνα που ήταν πρόθυμο για νέε ιδέε, κυρίω για, για ιδέε που του έδιναν στη σφαίρα της νόηση την ελευθερία που σύντομα θα κατακτούσε στην πρακτική σφαίρα. Με την επικούρια φιλοσοφία, η φιλοσοφία αισθανόταν απελευθερωμένη από εμπόδια. Δεν είχε πλέον ανάγκη να επικαλείται τα δόγματα της εξ εξαποκαλύψεως θρησκείας, έκοβε με τόλμη αυτό το νήμα που μόνο του έδαινε ακόμα στην αρετή της ψυχές, τις ψυχές που πίστευαν το φόβο του διαβόλου και ριχνόταν βέβαιη του λοιπού ότι δεν θα χάσει πλέον τα πάντα χάνοντας τη θρησκευτική πίστη στη θεωρητική αναζήτηση. Έτσι, η ωφελημιστική ηθική με το να είναι ανεξάρτητη γινόταν εγγύης της ελευθερίας της σκέψης. Την θέλησαν και την προτίμησαν έτσι, να απελευθερώσει τη σκέψη του αστρόπου ώστε να απελευθερώσει στη συνέχεια τον ίδιο τον άνθρωπο ήταν η μεγάλη ιδέα της Γαλλίας τον 18 ο αιώνα. Εκτός τούτου, η ωφελημιστική ηθική είχε χαρακτήρα καθολικό. Ήταν επιφερκισμένη να απαντήσει στα αυτά ερωτήματα που είχαν τεθεί τον προηγούμενο αιώνα από τον Μπασχάλ να αποδείξει ότι αυτό ο Μεσημβρινός ή αυτό το ποτάμι δεν αποφασίζουν ούτε για την αλήθεια ούτε για τη δικαιοσύνη και ότι το ίδιο το κλίμα έχει δευτερεύουσα σημασία. Ότι κάτω από όλες τις φαινομενικές διαφορές των ηθών ξαναβρίσκουμε την ενότητα του συμφέροντος. Έτσι, με μια μοναδική αλλαγή ρόλων, οι ωφελημιστές υπερασπίζονταν ενάντια στους θεολόγους την καθολικότητα των βασικών αρχών της ηθικής. Παρουσίαζαν την επιστήμη να έχει τραβήγματα με την Αποκάλυψη. Υπάρχει, λέει ο Σούαρτ, σε μια ακαδημαϊκή αναφορά για την κατήρχηση του Σαν Λαμπέρ, «Υπάρχει ηθική τελείω ανθρώπινη και δεν θεμελιώνεται παρά στη φύση του ανθρώπου και στις αναλύοντες σχέσεις του με του ομοίους του και που από αυτό αρμόζει σε όλες τις εποχές, σε όλα τα κλίματα, σε όλες τις κυβερνήσεις τον, τον οποίων η αλήθεια και η ωφέλεια αναγνωρίζονται εξίσου στο Πεκίνο, στη Φιλαδέλφια, στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Έτσι, η επικούρια φυσιοκρατία ήταν για το γαλλικό πνεύμα μέσο για να εξυπροσ, εξυψωθεί σε καθολικές σκέψεις, να μεταβεί από το υλικό στο γενικό, να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο και κάθε όριο Κατά τέτοιο τρόπο που, από τη νέα αυτή άποψη, αυτό το σύστημα έδινε επιπλέον περισσότερη ελευθερία στη σκέψη, την απελευθέρωνε καλύτερα από τα εμπόδια που ο χώρος, ο χρόνος, το τυχαίο έμοιαζαν να βάζει στο δρόμο της. Το συμφέρον έδινε το χέρι στη δικαιοσύνη για να τη βοηθήσει να διασχίσει αυτές τι γεωμετρικές γραμμές και αυτές τις γεωγραφικές γραμμές, αυτούς τους μευσιμπρινούς και αυτά τα ποτάμια. Στη συνέχεια... Αν περάσουμε τη μάχη, με το μυρό εγχείρημα, ο Μπένθαμ και η διάδοχή του προσπαθούν να ενώσουν ή καλύτερα να αντιπαραθέσουν αυτές τις δύο αντίθετες ιδέες, συμφέρον ανιδιοτέλεια και να κάνουν να προκύψει ο αλτουρισμός από τον εγωισμό. Φαίνεται ότι η Αγγλική Σχολή του 19ου αιώνα, αυτές οι δύο τάσεις που οθώνουν το ωφελημιστικό σύνολο, σύστημα, η μία χαμηλά, η άλλη ψηλά, ζητούν να αντισταθμιστούν και να ισορροπήσουν. Και εδώ υπάρχει σημαντική απόκληση ανάμεσα στους γάλους επικούριους και στην Αγγλική σχολή του 19ου αιώνα. Αυτή η απόκληση θα αυξηθεί από τον Μπένθαμ στον Σκύου και κυρίω τον Σπένσελ. Οι Άγγλοι θυκολόγοι διατηρούν καλά πάντοτε την ατομική ιδονή ως το μόνο μοχλό που είναι κανός να θέτει το όν σε κίνηση. Μόνο αντί να δώσουν αυτή την ίδια την ειδονή σαν νόμιμο σκοπό στο ηθικό όν, εργάζονται με όλες τις δυνάμεις να το κάνουν να επιδιώκει την ειδονή του άλλου. Στον ωφελημισμό του Stuart Mill η αντίληψη που φαίνεται να επικρατεί εντελώς είναι αυτή της ποιότητα των ειδονών. Όχι μόνο κάποιες ειδονές θα ήταν πιο έντονε ή πιο διαρκείς, αλλά θα ήταν και πιο ευγενείς, πιο άξιες. Δεν θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε μια γεύση με μια αρετή. Η σχολή του Stuart Mill αρνείται μάλιστα εντελώς να υπολογίσει την αλετή και να υπολογίσει την ανιδιοτέλεια. Η οπαδοί του Μπένθαμ και οι οπαδοί της εξέλιξης αποκλείουν κάθε αντίληψη αυτού του είδους είτε για τον ατομικό ιδονισμό είτε για τον καθολικό ιδονισμό και δεν μιλούν παρά για την ευχάριστη ζωή για την υγεία του σώματος ή του, νύ, του νου ή για το πιο ευποφελή, την πιο εποφελή καταλληλότητα του περιβάλλοντος και των συνθηκών ύπαρξη, αντικαθιστούν την ατομική ευτυχία ή την γενική ευτυχία με τον όρο «γενικό καλό». Τέλος, οι τελευταίοι ωφελημιστές με το Σίτζουικ απορρίπτουν τη διάκριση του μήλ ανάμεσα στην ποιότητα και την ποσότητα και υιοθετούν ως κριτήριο την πιο μεγάλη ποσότητα ιδενών για το ανθρώπινο γένος. Τελικά, τι θα ήταν μια ειδονή καθαρά προσωπική και εγωιστική, υπάρχει τέτοιο είδος ειδονής και τι μέρος έχει στη ζωή μας, καθώς κατεβαίνουμε με τη σκέψη την κλίμακα των όντων, βλέπουμε ότι η σφαίρα όπου το, κάθε, το καθένα από αυτά κινείται είναι στενή και σχεδόν κλεισμένη. Καθώς αντίθετα ανεβαίνουμε προς τα ανώτερα όντα, βλέπουμε ότι η σφαίρα των ενεργειών τους ανοίγει, απλώνεται, συγχέεται όλο και περισσότερο με τη σφαίρα των ενεργειών άλλων όντων. Το εγώ διακρίνεται όλο και λιγότερο από τα άλλα εγώ, καλύτερα έχει όλο και περισσότερο ανάγκη από αυτά για να διαμορφωθεί και να επιβιώσει. Και αυτό το είδο τη κλίμακας που διατρέχει τη σκέψη το ανθρώπινο είδος το έχει ήδη διατρέξει εν μέρη στην εξέλιξη, εξέλιξή του. Το σημείο εκκίνησης ήταν ακριβώς ο εγωισμός. Αλλά ο εγωισμός, δυνάμει της ίδιας της γονιμότητας όλης της ζωής, ήθελε να αυξηθεί να δημιουργήσει έξω από αυτόν νέα κέντρα για την ίδια του τη δράση. Βαδίζουμε προς μια εποχή όπου ο εγωισμός όλο και περισσότερο θα υποχωρεί και θα αποθείται σε εμά, όλο και περισσότερο θα γίνεται αγνώριστος. Σε αυτή την ιδεώδη εποχή το «όν» δεν θα μπορεί πλέον στην κυριολεξία να απολαμβάνει μοναχικά. Η ειδονή του θα είναι σαν κοντσέρτο όπου η ειδονή των άλλων θα μπαίνει ως αναγκαίο στοιχείο. Και από τώρα, στη γενική περίπτωση, δεν είναι ήδη έτσι. Όταν συγκρίνουμε στην κοινή ζωή το μέρος που έχει αφαιθεί στον καθαρό εγωισμό και το μέρος που καταλαμβάνει ο αλτουρισμός, θα δούμε πόσο είναι σχετικά μικρό το πρώτο μέρος. Ακόμα και οι δονείς, οι πιο εγωιστικές, επειδή είναι τελείω φυσικές, όπως η δονείς που να πίνει κανείς ή να τρώει κανείς, δεν αποκτούν όλοι τους τη γοητεία παρά όταν τις μοιραζόμαστε με τους άλλους. Αυτό το δεσπόζον μέρος των κοινωνικών συναισθημάτων πρέπει να διαπιστώνεται από όλε τις θεωρίες και με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιλαμβανόμαστε τις βασικές αρχές της ηθικής. Καμιά θεωρία πράγματι δεν μπορεί να κλείσει την ανθρώπινη καρδιά. Δεν μπορούμε να ακροτηριάζουμε τον ίδιο μας τον εαυτό και ο καθαρός εγωισμός θα ήταν ανοησία, κάτι το αδύνατο. Έτσι, η εγωιστική ειδονή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ψευδέστηση. Η δική μου ειδονή δεν υφίσταται χωρίς την ειδονή των άλλων. Πρέπει όλη η κοινωνία, λίγο πολύ, να συνεργαστεί σε αυτό από τη μικρή κοινότητα που με περιβάλλει από την οικογένεια μέχρι τη μεγάλη κοινωνία που ζω. Η ιδονή μου για να μην χάσει τίποτα από την έντασή της πρέπει να κρατήσει όλη της την έκταση. Ευχαριστώ. μια ερώτηση. Έχει τέλος δηλαδή το αυτό το ότι ναι, εποχή... ναι. Έχουμε. κάπου τελειώνει κάπου στο τέλος ε, του 19ου αιώνα. Mm. Άλλωστε το υπονοώ mm. εδώ πέρα, σου λέει, φτάνει σε ένα όριο και από εκεί και πέρα ή θα γυρίσει προς τα πίσω ή θα, θα ενωθεί με την, ε, με την ηθική του συμφέροντος. Αν mm. mm. ναι. χάσαμε, ναι. Ε. Ε? χάσαμε. Ναι. Δεν στερή φορά, χάσαμε. Γιατί τον 20ο αιώνα είχα να άλλα. Άλλα πράγματα. Αν ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, να προσθέσω κάτι σε αυτό, ο τελευταίος ωφελημιστής ε, ε, ήταν ο Σίμπουλ, ο, ο οποίος ε, τέλο του 19ου αιώνα και σε 20ου αιώνα, τι έκανε, πάντρεψε τον γκανδιανισμό με τον ωφελημισμό, λέγοντας ότι αυτό που αυξάνει την μεγαλύτερη φτυχία των ανθρώπων είναι αυτό που θέλει το σύνολο, το οποίο είναι άσχητο. Πώ το σύμπαν δεν ενδιαφέρεται για την επό... ευτυχία των ανθρώπων. Δηλαδή, πάντρεψε τον το δετερμινισμό που έχει η σκέψη και την τη θεοκρατική αντίληψη ότι κάποιο θεό μας, μας κάνει να τους η... έτσι, ναι. με την ευτυχία των ανθρώπων. Το οποίο ε, οπότε ε, οδηγεί και σε ένα διέξοδο ουσιαστικά. Ε, κοίτα, ε, κοίταξε. Ε, η θεωρία τη εξέλιξη είναι συνέχεια του ωφελημισμού. Και μάλιστα λέει κάπου ο, ο Κιλιό, ότι αυτή κανονικά θα έπρεπε, ε, εφόσον είναι συνέχεια, να αποτελεί ένα ενιαίο, μια ενιαία, ένα σύνολο, έτσι. Ε, το συμφέρον που μεταφράζεις είναι στα γαλλικά «interesse» και όπως έτσι αυτό είναι «interesse», Interesse. Ε, Δεν Interesse. μπορείς να το μεταφράσεις ωφέλια, <σχελιά> γιατί ο Επίκλος μιλούσε πάντα για ωφέλεια. Γιατί το <σχελιά> λέω... Το... <σχελιά> Κάπου λέει για συμφέρον. Ναι, το συμφέρον στο ε, το, μόνο είναι ναι. για το δίκαιο είναι το συμφέρον. Ναι. Αλλά επειδή η έννοια του συμφέροντος, ε, ναι. και αυτό έγινε τον 20ο αιώνα, δηλαδή κάπου ε, ενώ ο φελληνισμός ο ξεκινησε για την ευτυχία των ανθρώπων, για ανθρώπινα δικαιώματα, ναι. για το, την αξία του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, έτσι, δηλαδή ό,τι και αν ήθελε η κοινωνία ολόκληρη, είχε το δικαίωμα ο ένας άνθρωπος να έχει αντίθετη γνώμη, να έχει ελευθερία, αυτά υπερασπίζεται ο Γουτζούς πιο απλήριο, ε, όμως ε, κατέληξε να είναι ε, στις καπιταλιστικές κοινωνίες ότι το συμφέρον είναι να βγάλει κανείς χρήματα, ναι. το οποίο Εντάξει. δεν είναι αρνητικότητα. Ναι. Και Απροπάνω. ο Νομπίκυρος μιλούσε για ωφέλεια που έχει σχέση με, τη, με την ηρεμία μας και την εμπερμονία μας, όχι στα χρήματα, έτσι. Δηλαδή κάποιοι το διαστρέβλωσαν. Ναι, ναι όπω έχουν διαστέρωσει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά εδώ πέρα, εδώ και μιλάμε για και... να χρησιμοποιήσω τι αρχέ Κοίταξε, ε, κοίταξε ε, στα κείμενα υπάρχει, διαχωρίζεται διαχωρίζεται το συμφέρον από την ωφέλεια, οπότε εγώ ακολουθώ την, την ορολογία και τη μετάφραση της ξεχωριστής. Δηλαδή κάπου χρησιμοποιεί συμφέρον, κάπου χρησιμοποιεί ωφέλεια. Το, το ωφέλεια πώς λέγεται στην Γαλλήκα, Η «Οφέλει» «Οφέλει» «Οφέλει» Την Ιζέ, η Τιλιζεσιόν κτλ. Οπότε χρησιμοποιεί τη λέξη. Ε, ναι, χρησιμοποιεί, ναι. Ε, το, κάνει διαχωρισμό δηλαδή των ενεργειών και των όρων. Όπω το, το, ναι. το λέγανε οι Γάλλοι κυκλοπεδιστέ και οι του 18ου αιώνα okay. με την έννοια τη ωφέλεια. Ναι, ναι. ναι, Όχι με την έννοια του χρήματο. Όχι όχι, όχι, όχι, όχι. Μα και, και εδώ φαίνεται εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Ναι. Ε, ναι. Εξαιρετική να πω. Να, <μφίλια> ναι. <μφίλια> να, <ά>, αγγιωτική. <μφίλια> έπαινο... Εκεί Να είμαστε πολύ σήμερα, γι' αυτό έπρεπε να. Ναι, είμαστε πιο χαλαροί. Εσύ, λοιπόν. Καταρχά, συγχαρητήρια και πάλι για πολλωστή φορά το λέω. αλλά πρέπει να το λέμε πάντα για όλη αυτή τη δουλειά που έχει κάνει, γιατί μα έδωσε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με ένα σπουδαίο νου, που ουσιαστικά μάζεψε την ιστορία της ελληνικούριας φιλοσοφίας την, την, ε, τόσο απλωμένη και την περιέγραψε σε σχετικά με μικρό χώρο, πάρα που, με πάρα πολύ εύστοχο τρόπο. Yeah. Οπότε δεν θα τα ξέραμε αυτά χωρίς yeah. εσένα. Ευχαριστούμε. Και αυτό το κείμενο να πω ότι βρίσκεται στο www.epicuros.gr, μπορείτε να το διαβάσετε. Όχι όλο. Θα... Όχι αυτό, όχι αυτό. τα βιβλία. Τα βιβλία. <συνά> τα... Μάλλον <συνά> υπάρχει κι άλλο ένα τρίτο. Αυτό αλληλή. είναι ο πρώτο τόμος, αυτός είναι το πρώτο μέρος του Δευτέρου που αφορά την αγγλική. Ε, τη σύγχρονη αγγλική ηθική, α πούμε. Ε, και αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε κάποια στιγμή. Λοιπόν, συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτο. Δεύτερο. Εδώ να πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η. Η επικούρια και η σύγχρονη οφελιμπιστική θεωρία βασίζεται σε αυτό που λέμε βιολογική ηθική. Δηλαδή, όχι η ηθική έξω, έξω από τον άνθρωπο, ε, η ηθική που μας έχει δώσει κάποιος θεός ή που μας δίνει ε, κάτι άλλο, ας μια ιδέα, αλλά ανάλογα με τη φύση μας, η βιολογική ηθική. Ποια είναι η φύση του ανθρώπου, όπως την παρατηρούμε σε όλους μας, Εκεί βασίζεται η επικούρια ηθική και η ωφελημιστική ηθική. Και γι' αυτό μιλάει για, ε, ότι ό,τι είναι συγγενικό με τη φύση μα μα δίνει ειδονή, ό,τι είναι εχθρικό με τη φύση μα μα δίνει πόνο. Οπότε η προσπάθειά μα είναι να ζούμε ευχάριστα και να αποφεύγουμε τον πόνο, Οι έμφρονε, έτσι. Όχι αυτοί που έχουν ψυχοπαθολογία ή αυτοί που έχουν πιστέψει σε παραμύθια και δεν ζουν ε, ε, με, με το βιολογικά συμβατό τρόπο. Ε, και οπότε είναι και δισχειρισμένοι. Λοιπόν, ε, και οπότε είναι κάτι διαχρονικό. Γι' αυτό είναι και διαχρονική η επικούρια φιλοσοφία, γιατί βασίζεται στην παρατήρηση της ανθρώπινης φύσης και έχει βιολογική ηθική. Ε, και εδώ θέλω να πω ότι πόσο ε, έχει γίνει προπαγάνδα, ιδίως στη χώρα μας που είναι εγώ τη λέω πλατωνική, χριστιανοπλατωνική θα τη που ο όρος ωφελημισμός είναι κακός. Υποτιτλοιπογράφηκα yeah. ακόμα στα σχολεία ότι είναι κάτι κακό. Έτσι, το να κοιτάζει κανείς την ωφέλειά του, δηλαδή να είναι ευδέμον και να κάνει και τους άλλου ευδέμονες, θεωρείται κάτι κακό έτσι, και το έχουν και οι μαρξιστέ και οι χριστιανοπλατωνιστές. Οι μαρξιστέ το παρουσιάζουν σαν να είναι ε, ο, ο εγωισμός ενός ανθρώπου για το κέρδος εις βάρος των άλλων και οι χριστιανοπλατωνικοί ότι είναι ένας άθρο τρόπος συμπεριφοράς ενώ πρέπει να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, ε, ενώ ο φελημισμός βασίζεται στην ωφέλεια του κάθε ανθρώπου, που, που, δηλαδή στο πώς να, να, να ζήσει ευδαιμονικά, ειδονικά τη ζωή του μαζί με άλλους. Ακούσατε το φίλο του Λεωνίδα που μας ανέπτυξε πολύ σωστά, ότι η επικούρια φιλοσοφία δεν είναι ο, ο, ο ανόητος εγωισμός, είναι ο έξυπνος εγωισμός, που διδάσκει το κάθε άνθρωπο, που δεν μπορεί να είναι φτυχισμένος και να περάσει η μικρονική ζωή μακριά τους άλλους. Πρέπει μαζί με τους άλλους να συνεπάρχει με, με δικαιοσύνη, με αρετή, με φιλία, έτσι ώστε να όλοι να το Έτσι Και οπότε είναι πολύ σπουδαίο ε, όλο αυτό το έργο του Λεωνίδα γιατί ουσιαστικά αυτό που προσπαθεί να κάνει ο εγκυγιό είναι να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά για να, για να καταλάβουμε όλοι ποια είναι η πραγματικότητα που βασίζεται στην βιολογική φύση του ανθρώπου και να ξεχωρίσουμε ε, την πραγματικότητα, την προπαγάνδα που μας λένε διάφοροι όπως οι παθιστιανοπλατωνικοί, ε, μαξιστές κλπ. κλπ που είναι, ε, προσπαθούν να, να μα πείσουν ότι χρειαζόμαστε θεωρίες του καθήκοντος Δηλαδή να, να σκοτώνουμε ένα στον άλλο για κάποιε ιδέες που είναι εκτός του ανθρώπου. Δηλαδή για, για τον δικό μου Θεό να σκοτώσω κάποιον ο οποίο πιστεύει σε άλλο Θεό. Για την ταξική πάλι να σκοτώσω κάποιον άλλον που είναι από άλλη τάξη. Για, την, για τον Ολυμπιακό να σκοτώσω κάποιον Παραθυλαϊκό. Δηλαδή όλε οι θεωρίες οι άλλε εκτός από την επικούρικη και την αφελεινιστική βάζουν αξίε έξω από τον άνθρωπο. Γι' αυτό και δικαιολογούν οποιαδήποτε εγκλήματα της βάρος ανθρώπων ε, για το καλό, έτσι, της, του θεού τάδε, του Ολυμπιακού, τη ταξική πάλη, του, του κόμματο κλπ. Ενώ εδώ μας λέει ας. ότι δεν μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι, αν δεν είμαστε ανθρωπιστές, έτσι. Αυτό. Να, λοιπόν, να, να πω θες πράγμα ας. για τον Είναι πραγματικά... Μην ξεχνάμε ότι αυτά τα γράψε σε ηλικία 19 ετών, 19. Είναι, είναι φοβερό. Ε, πραγματικά είναι εξαιρετικό ό, ό, ό, όλα αυτά τα βιβλία και τα δύο βιβλία είναι εξαιρετικά. Ε, κάνει μια σε βάθος και πολύ πρωτότυπη ανάλυση της επικούριας φιλοσοφίας στο ηθικό της κομμάτι, αλλά εκείνο που πραγματικά είναι το εξαιρετικό και που τον διακρίνει από τους άλλους είναι ότι από εκεί και πέρα καθώς αναλύει τους σύγχρονου, αυτούς που ακούσατε, του σύγχρονου επικούριους ε, κάνει σύγκριση μεταξύ τους και σύγκριση με την επικούρια φιλοσοφία. Παρακολουθεί δηλαδή την επικούρια φιλοσοφία, τη φιλοσοφία του κήπου σε όλη τη συνεξέλιξη και ε, επισημαίνει τις... Ε, τα θέματα και τις αρχές όπου αυτά ε, πλησιάζουν ή ταυτίζονται και τα θέματα τα οποία ε, διαφέρουν, πόσο διαφέρουνε κλπ. Ε, ε, πραγματικά είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι εκπληκτικό πραγματικά, πραγματικά και μπορείς. για να έχει όλες αυτές τις μοσάδειες. 19 χρόνια τα έβαλα. Τουλάχιστον για διετία. Δεν <σταλεί> αυτά, ναι, ναι, ναι, καλά <σταλεί> ναι, ναι, ναι, σίγουρα, <σταλεί> όχι <σταλεί> σίγουρα, σίγουρα. <σταλεί> <σταλεί> <σταλεί> Αλλά δεν <σταλεί> είναι μόνο να <σταλεί> διαβάσει, πρέπει να έχει <σταλεί> και, <σταλεί> και το, το, την ιδιοφία και το πνεύμα να μπορέσει, ας πούμε από όλα αυτά τα πράγματα να βγάλεις μια θεωρία και είναι ο πρώτος, είναι ο, πρώτος ο οποίος ε, θεωρεί ότι ο φελιμισμός ε, ξεκινάει από τον επίκουρο και ότι ο επίκουρος είναι αυτός ο οποίος φύβρε και, και καθιέρωσε τον ωφελημισμό. Αυτό το είπε και ο Jeremy Bentham. Και ο κ. το λέει. Αυτό το είπε και ο Μιλ. Ο ο ναι. ναι, Και ο Μιλ και ο John Ο Μιλ. Ο Ο Ναι. και και ξεκράφουν Ναι, όπως και ο Jeremy Bentham. που έκανε είναι ότι συνέδεσε τον οφελληνισμό του Μπέμφα mm και -hmm. του Μιλ με του προηγούμενου των mm -hmm. Ελβέτειων όλο, όλο αυτό και ξεκινώντας και από τον σε μια σειρά mm -hmm. mm -hmm. ναι, ναι, ξεκινώντας ξέρω από το Μοντένι και προχωρώντας προς τα, προς τα πέρα, αυτό ήταν το σημαντικό και, εδώ... και, ε, ε, και μάλιστα για να συνεχίσω, ότι βλέπει κανείς ότι υπάρχει μια αλυσίδα και αυτή την αναδεικνύει δηλαδή ξεκινώντας από τον από το Hobbs περνώντας μετά στον Λάροσεφουκό, στον Ελβέτιο, καταλήγοντας στον Μπένθαμ, υπάρχει μια αλυσίδα. Ο προηγούμενο, ο επόμενος ε, μελετάει, διαδίδει το έργο του προηγούμενου και το συνεχίζει και το βελτιώνει. Και υπάρχει αυτό είναι πολύ φαίνεται εξελεκτική αν διαβάζει κανεί την εξελεκτική πορεία αυτή είναι και υπάρχουν, ε, και είναι πολύ έντονο αυτό το πράγμα και το βλέπει. Αν το μελετήσει κανεί αυτό το πράγμα το βλέπει και είναι πάρα πολύ φανερό και πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή υπάρχει μια τελικά καταλήγουμε στο εξή ότι υπάρχει μια συνέχεια μέχρι το 19ο αιώνα ξεκινώντα α πούμε από την αρχαιότητα με αυτό το χάσμα του Μεσαίωνα και ξεκινώντας μετά από τον 16ο αιώνα με τον μοντέιν και λοιπά, υπάρχει μια, μια πορεία και μια εξέλιξη όλης αυτής της θεωρίας. Και ένα λεπτό μόνο, μια... mm -hmm. να προσθέσω κάτι, γιατί ο βιολόγος πρέπει να το πω. Ο Ντάρβιν που ανέφερε ο Λεωνίδας και ο Σπένσερ είναι ο Δαρβίνος και ο φίλος του ο Σπένσερ mm -hmm. που ουσιαστικά μιλάνε για την συμβολή της γνώσης της εξελικτικής θεωρίας, τη βιολογικής δηλαδή, πώς εξελίσσονται τα είδη στην, στην ανθρώπινη κοινωνία. Έτσι. Και μιλά και ενώ ουσιαστικά είναι ωφελημιστές αυτοί οι άνθρωποι και ο Δαρβίνος και ο Σπένσερ, υπήρξε μια διαστρέπλωση αργότερα και το είδαμε και στον καπιταλισμό και στου μαξιστές αντιπάλους του ωφελημισμού. Οι μέρες μαρξιστές αντίπαλοι του αεροφελεγνισμού είπαν ότι αυτό που είπε ο Δαρβίνος, η θεωρία, ε, ότι είναι μια θεωρία της ζούγκλας ουσιαστικά, ο ισχυρότερο πατάει τον, τον ε, αδύνατο, ενώ ο Δαρβίνος δεν είπε ποτέ τέτοιο πράγμα, μίλησε για, για ε, καλύτερα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον του ήδη Τέλος πάντων, οπότε ήταν μια άδικη επίθεση από την άποψη των μαρξιστών, και οι δε καπιταλιστές, ας πούμε, στον καπιταλιστικό κόσμο, βρήκαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τον δαρμυνισμό και τον ωφελημισμό με την έννοια του συμφέροντος του οικονομικού, που είναι πάλι διαστρέβλωση και του που ε, βασίζεται στην ωφέλεια, που είναι η ευδαιμονία των περισσότερων ανθρώπων και ότι έχω ωφέλεια άμα είμαι εγώ ανάμεσα σε ευτυχισμένους ανθρώπου. Λοιπόν, ε, και ουσιαστικά, στη, η Δύση ε, διασπάστηκε σε τρία κομμάτια. Το ένα ήταν η βαθιά συντήρηση, που ήταν η χριστιανοπλατωνική θα λέγαμε που ήταν η θεοκρατική. Η δεύτερη ήταν η πιο κινική, όπως μας είπε η, η Λίτσα την προηγούμενη εβδομάδα, ο Κι, κινικό κυνήγη του συμφέροντος, ο κινικός καπιταλισμός, ε, που είναι ουσιαστικά σε και ζούμπλας. ο, ο, ο, ο <συντα> ρώτητ, πιο ισχυρό <συντα> ρόει το πιο αδύναμο. Και το τρίτο που είναι, είναι όσοι μείνανε αφροπιστές, τέλος, που στην, στη δύση που μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα, για δημοκρατίες, για φιλελευθερισμό, mm. όχι για, φιλελευθερισμό για κοινωνική δικαιοσύνη και, και λοιπά, που είναι αυτοί από τους, που συνεχίζουν πούμε, την επικούρια, παύλα, οθελιπιστική παράδοση. Αυτό. Mm. Και δυστυχώς περισσότεροι βιολόγοι ε, μαθαίνουμε σήμερα οι βιολόγοι δεν μαθαίνουν να συμβαίρουν την επιστήμη με την ηθική και μαθαίνουν ότι άλλο είναι η επιστήμη και άλλο είναι ηθική ή η πίστη σε θρησκεία ή οτιδήποτε. Ενώ θα πρέπει να, να ταιριάζουν. Αυτό που βλέπουμε στη φύση να είναι και στη φύση του ανθρώπου και στις κοινωνίες μην είναι. Γι' αυτό οι περισσότεροι ε, βιολόγοι σήμερα στην Ελλάδα για παράδειγμα είναι ή οι συγχαροντολόγοι ο καθένας για τον και διαπλεκόμενοι ή παρξιστές σε κάποια κόμματα ή ε, χριστιανό τέτοιοι οι οποίοι άλλα διδάσκουν στα σχολεία, για παράδειγμα, κι άλλα πιστεύουν στις εκκλησίες. Δηλαδή είναι, είναι ένα πράγμα περίεργο, το οποίο είναι, δεν είναι καν επιστημονικό, έτσι. Ναι, ε, ε, εδώ θα στέλνω με τα τραπετσία και πέσω ε, η, όπως είπες αναγέννηση ας το πούμε και διαφορετικώς ουσιαστικά <σομίως> αυτά τα πνεύματα αυτοί οι άνθρωποι που ναι είναι μετά την αναγέννηση δηλαδή ουσιαστικά ο, ο, και ο, ο, και ο... ο Μοντένη μόνο. είναι προς το τέλος της αναγέννησης από εκεί και πέρα υπάρχει ο 17ος αιώνας ο οποίος στην πραγματικότητα είναι αυτός ο οποίος προετοιμάζει, δηλαδή Κασάντι, Χομπς, Λόκ και τα λοιπά, προετοιμάζουν τη μεγάλη έκρηξη του 18ου αιώνα mm. με όλους αυτούς τους του τους ε, Ελβέτιους, ε, ξέρω εγώ, και τα, τους διαφωτιστές, mm. τους εγκυκλοπαιδιστές και τα λοιπά με κατάληξη προς το τέλος του αιώνα της Γαλλικής Επανάστασης, οι οποίες όμως όπως είδατε και εδώ πέρα κάπου το λέμε, στηρίζεται σε αυτή την έκρηση και, και έχει σαν βάση την φιλοσοφία του κήπου, έτσι. Α, αυτοί όμως δεν ήταν μόνο θεωρητικοί να πούμε, έτσι, δεν φιλοσοφούσαν. Ναι. Επηρεάζαν την εποπίτωση. Ναι. Επηρεάσαν. Δηλαδή εγώ νομίζω ότι ο Τζέρτος, ας πούμε, είχε ναι. υπηρεστεί, δηλαδή, ναι. από όλου αυτού. Ναι. Ε, επηρεάσανε... Ναι, επηρεάσανε πάρα πολύ, κυνηγηθήκανε σχεδόν όλοι τους, κυνηγηθήκανε άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, αλλά τα, με τα έργα τους ας πούμε επηρεάσανε πάρα πολύ αυτή την εξέλιξη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ναι. και το, το σημαντικότερο όμως είναι ότι φτάσαμε και στα τέτοια του 19ου αιώνα που κάτι έγινε, ναι. δηλαδή δεν είχε πάρει κάποιο δρόμο με τον διαφωτισμό η ανθρωπότητα δεν είχε λύσει όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά είχε πει ναι. σε μια πορεία το πούμε έτσι. Βέβαια, είχε, είχε, είχε αδυναμίσει κάπω, βέβαια, ο διαφωτισμό και με τη Γαλλική Επανάσταση. Μετά κάποια πράγματα διαστρεβλωθήκαν γιατί έρχεται, ε, η έρχεται η τρομοκρατία ε, όπως και την άλλη φορά είχαμε στολή πει. Στολή. Ενώ ξεκινάμε με τον, ε, με τον Ελβέτη ο οποίο βάζει κάποιες αρχές το και κάποιες συμφέρον. βάσεις και το δημόσιο συμφέρον, όλα αυτά διαστρεβλώνονται και από εκεί που έχουμε το κοινό συμφέρον ή το δημόσιο συμφέρον και τα λοιπά πάμε στην κοινή σωτηρία όπου εκεί πέρα πια δεν υπάρχει δίκαιο, δεν υπάρχει τίποτα. και χάσαμε την μπάλα. Και χάσαμε την μπάλα, ναι. Όταν παίζουν ναι. στο εκεί στη μέση. Ε, άρα ξαναγυρίζουμε στο ε, <laughs> επίπεδο. Άρα ξαναγυρίζουμε στο επίπεδο. Ναι. Για να μαζευτούμε. Κοίταξε. Ε, πάντα η ιστορία είναι εκρεμές. Πάει πότε μπροστά, πάει πότε πίσω. Δεν υπάρχει ευθύγραμμη πορεία. Έτσι. Άλλο ότι είναι πιο πικρή, τα λέει και ο Λουκρίτιος. Άλλο ότι είναι πιο πυκνή, άλλο ότι είναι πιο αραιή. Υπάρχει εξέλιξη, αλλά πάντα η εξέλιξη δεν είναι θετική. Έτσι, ναι, υπάρχουν και κάποια χάσματα που την, την, την ανθρωπότητα την πάνε πολύ πολύ πίσω. Θέλω να πω για να μαζέψω έτσι το, το λόγο μου ότι αυτοί οι άνθρωποι ας πούμε όπως, όπως είχαμε πει και με τον Λουκρίτιο στο θέμα των επιστημών mm, mm. Που, που ο Γκρίμπλατ λέει ότι λέει πως ξεκίνησε η αναγέννηση του. ξεκίνησε με την το, με το με, με έβρεση του, του Λουκρίτιου στο θέμα των επιστημών mm. Ε, με το που διαδόθηκε μέσω του του Λαίρτζη ο Επίγουρος ε, και τον ε, α στο πούμε έτσι, και ο, με, με τα 8 βιβλία το, το Κασταντή ότι άρχισαν μετά από εκεί και πέρα να κολυμποποιούνται ναι. σκέψεις, ναι. μυαλά πάνω, πάνω εκεί. Όμως, όπως είπες και εσύ, αυτό στο δρόμο άρχισε να να φέρει λίγο από εκεί, να φέρει λίγο από εδώ μέχρι που, που κάπου το πράγμα δεν... δεν ευθύνονται τώρα αυτοί για την εξέλιξη τη παγκόσμια ιστορία. Όχι, και θα ήθελα να το Απλά είσαι. Απ σαν, Πάλι, απ σαν... Α... Απ σαν ναι. φιλοσοφία εν περιπτώσει, γιατί ο Αυστραλό πριν από λίγα χρόνια και στην ειδοποίησή του, Πώς ήρθε αναρωτιόταν πού είναι σήμερα ναι. οι διανοητέ. Αυτοί ήταν οι ναι. διανοητέ για εποκές, την εποχή του. Ναι. Ναι. Εγώ νομίζω ότι έχει αξία τώρα που ασχολούμαστε με την ελληνική φιλοσοφία για το, και αυτό θέλω να το μαζέψω και να το κλείσω. Διότι βλέπουμε ότι γονιμοποιούνται άνθρωποι από αυτό. Ναι. Και γι' αυτό λέω και εγώ ένα δεύτερο, ένα νέο διαφωτισμό που πει ότι χρειάζεται ναι, ναι, ναι. για να ναι. ξαναεισυγεί κάποιο η κατάσταση, τουλάχιστον σε φιλοσοφικό επίπεδο, ώστε να νομοποιηθούν mm. μετά και τα υπόλοιπα. Mm. Αυτά είναι. Βέβαια σήμερα, τουλάχιστον σύμφωνα με κάποιου μελετητές και φιλοσόφους και τα λοιπά. βρισκόμαστε σε μια περίοδο αντιδιαφωτισμού, έτσι την έχουμε ονομάσει, έτσι, πάμε, πάμε προς τα πίσω. Πάμε, αλλά για να συμπληρώσω αυτό το οποίο είπες, ε, είναι φανταστικό, είναι εκπληκτικό το, αν διαβάσεις διάφορα, σε διαφόρων εποχών βιβλία, μιλάω για την δυτική σκέψη, είτε αγγλική, είτε γαλλική, είτε γερμανική, από κα, οποιαδήποτε πέτρα και αν σηκώσεις το Λουκρίτιο. Είναι φοβερό δηλαδή. Ε, πρόσφατα ε, είχα, ε, βρήκα δύο μελέτες που αφορούν τον Τεσσάτ και την επίδραση πάνω στον από Τεσσάτ τον, από τον Λουκρίτιο και τον Επίκουρο και μάλιστα η μία θεωρεί, ε, κάνει παίρνει την παρέκκληση και ε, μελετάει πως αυτή η παρέκκληση μπαίνει μέσα στην ηθική του Ντεσσάρτη. Βέβαια ο Ντεσσάρτη γράφει πορνογραφία, έτσι, αλλά μέσα στα έργα του, πέραν από δύο έργα τα οποία είναι φιλοσοφικά, στα περισσότερα του έργα βάζει μέσα φιλοσοφία, έτσι. Αλλά, και... ίσως είναι... Ε, ναι, απλά το, είπα, απλά το είπα σαν παράδειγμα, δηλαδή, οπουδήποτε, σε πάρα πολλά βιβλία βρίσκεις μέσα το Λουκρίτιο. Να μίλα, κάποιος κύριος στο βάθος, βάθος. Μάθαμε ότι, ότι ο Τικιώ ήταν ένας σπουδαίος διανοητής, όμως έζησε μόνο 33 χρόνια. Παρά το ότι έζησε λίγα χρόνια, άφησε πλούσιο έργο. Εδώ ίσως να ισχύει ότι ένα σπουδαίο έργο μέσα σε λίγο χρόνο είναι φθοροποιό και υπερβαίνει την ανθρώπινη αντοχή. Εδώ υπάρχει μια αναλογία με τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος μετά το τεράστιο έργο του έζησε και αυτός μόνο 33 χρόνια υπάρχει και η σχετική παροιμεία «Η καλή πεθαίνος ναι. Ο ωφελημισμός είναι μια έννοια που μας ενδιαφέρει όλους αφού συνδέεται με την ειδονή και την ευτυχία. Λόγω της σχέσης με την ειδονή συνάπτεται και με την επικούρια φιλοσοφία. Όταν έχω ωφέλεια έχω και ειδονή. Η ωφέλεια προϋποθέτει και τη φιλία και τις κοινωνικές ε, σχέσεις. Υπάρχει και το σπουδαίο ρητό διαλύλων σώδεσθε. Η αξία της Ελικούριας Πιλοσοφιλίας φαίνεται και από το γεγονός ότι η συντελής νοφέλεια υπό την καλή, βέβαια, έννοια. Τελικά ήταν μια καλή ανάλυση που ανέδειξε την ιδιοποιία του Κιγιώ. Ευχαριστώ. Λίγο πιο δυνατά, δεν ακούγεται εδώ Υπάρχει μία συνώνυμη λέξη με τη λέξη «οφέλεια», «οφελημιστικός», οφέλει «οφελημισμός» και τη λέξη mm. η λέξη «χρησιμούαν». Η λέξη δεν υπέστη αυτήν την κακή μεταχείριση «χρησιμοκυρία» το λέξει. Τη λέξη «χρησιμοκυρία», αλλά υπάρχει και η που είναι άρα δεν μπορούν να ξεφύγουν γιατί η λέξει Χριστό, αν ήταν ο Χριστό, είναι κάποιο που είναι χρήσιμο διακάτη, αυτό είναι Χριστό. Άρα δεν μπόρεσαν να σου πείτε, υπάρχει μια λέξη που αμήνεται σε αυτή την προσπάθεια διαστρέβλωση και έκπτωση, έκπαισμού των αξιών που δίνει η Μητροπολίτη. Δεν ξέρω αν σα μιλήσουν, δεν θυμάμαι να σε πούρια εκείνο, τη λαμβάνε για τα αρχικά κείμενα, όχι τα που με όλου δουλεύουν με εξεργαζόμενοι τα κείμενα που έχουν βασικά. Και ωφελείτε! Υπάρχει λέξη οφέλεια. Οφέλεια είναι γιατί χρησιμότητα δεν είναι που δεν είναι που δεν που δεν είναι που δεν είναι που δεν που το ειδικό είναι οτιδήποτε είναι χρήσιμο. <Ρεβάλλη> ε, χάνει λίγο τα όρια του ανθρωπιστικού και τα ελληνικά για να Χρήσιμο τι είναι. Αλλά <Ρεβάλλη> δεν το φέει <Ρεβάλλη> για μένα. Το χρήσιμο μα βάζει μέσα και είναι και πρόδρομο στον διαλευθερισμό και τη οικονομία τη αγορά. Χρήσιμο ότι κάνει νούμερο, είναι χρήσιμο. Άρα λοιπόν, okay. οφελητικό είναι οτιδήποτε yeah. yeah. οπότε και έχει ξεφύγει yeah. οπότε, και Οπότε καλύτερα είναι να μην πειράξει. Αλλά δεν μπορεί να είναι και οφελημένο. Το ίδιο έχει την ίδια κακή χρονισιά. Έχει ποιο οφελημένο. Το οφελημένο έχει ένα παράγοντα πιο ανθρώπινο από το χρήσιμο. Το χρήσιμο είναι πιο. <σχελισμό> είναι... <σχελισμό> είναι... είναι... είναι... Μπαίνει παντού το αφήνω. Μπαίνει σε πιο πολύ στον άνθρωπο ή Σαν έννοια, έρχομαι σε Σε χρησιμοποιώ. Οφελούμε. Είναι διαφορετικό το αφήνω από το χρησιμοποιώ κάποιον. Συνυπάρχεται λίγο. Οφελούμε από το χρησιμοποιώ. Δεν θα ωφελήσει την χρήση είναι σχετικό. Αλλά μην πούμε στις αίσθητος. Η οφθένεια είναι πολύ ωραία λέξη. Η αλληλική λέξη, η Και τουλάχιστον αντιπλάβουν. Η εθική, όταν δούμε στο περιγραφή των συνηθιών, των εθών. Έτσι ξεκινάει. Και μετά βάζουν... Τι στενή, είπε όταν βάζουν αξιοκρατικά συστήματα, και εθική κάποια αυστέρετα αξιοκρατικά συστήματα. Και εκεί χάνεται όλο το ρεύμα τη θετική και τη περιγραφή των εθών, των συνήθειών. Ειδικά, γιατί είναι το μεγαλύτερο Τι δώσατε ένα παράδειγμα. Παράδειγμα, τι παράδειγμα να δώσετε. Είναι μια περιγραφή του Αριστοτέλειου, που, που περιγράφει το Αριστοτέλειο τι συνήθειε που έχουν οι ομπάδε, του ανθρώπου, και περιγράφει αυτέ τι συνήθειε. Και τι λέει ηθική, τα ηθικά του αριστοτέλη, σε αυτό αναφέρονται. Δεν αναφέρονται σε αξιοκρατικό σύστημα όπως δόθηκε μετά από ό,τι προσπάθησαν για τους Αγίου και τους Χριστιανούς και οπουδήποτε ή τους Ματσιστές ή οποιοδήποτε τέτοιον αυστέρευνα. Γι' αυτό η ηθική του Αριστοτέλη είναι βιολογική, παράτηρη τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ταιριάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό, όχι εντελώ, ταιριάζει σε μεγάλο βαθμό με την επικούρια ηθική. Γιατί είναι βιολογικέ ηθικέ τι ιδέε. Ναι. Συγγνώμη, απειρά τη δεξιά. Είμαι πιστεύω ότι η αγγλική σχολή προσπάθησε να ισορροπήσει τον αλτρουισμό, με, με, το, με τον εγωισμό. Ε, Υπάρχουν υπάρχουνε δύο πόλοι. Ο ένας είναι ο εγωισμός, ο άλλος είναι ο αλτρουισμός. Λοιπόν και όλη αυτή η πορεία της επικούριας φιλοσοφίας είναι μια πορεία ανάμεσα στον, ε, στον εγωισμό και στον αλτρουισμό. Λοιπόν και ε, καθώς είπα θες να το, αν θες να το ξαναδιαβάσω υπάρχουν τρεις περίοδοι η πρώτη περίοδος είναι μέχρι και τον 18ο αιώνα είναι ατομιστική δηλαδή σαν βάση και σαν ε, ε, σαν αρχή έχει το, το την ε, το ατομικό συμφέρον, το ατομικό συμφέρον, υπάρχει μια δεύτερη περίοδος η οποία ε, αρχίζει πια και μπαίνει ο αλτρουισμός και υπάρχει κι η τρίτη περίοδος δηλαδή στο Σίτζουικ, στον Μίλ και τα λοιπά και τα λοιπά όπου ε, ναι, μένει. η αρχή είναι το ατομικό συμφέρον αλλά ο σκοπός είναι η καθολική και καθολικ... το καθολικό συμφέρον, έτσι. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές όλο το... όλη η εξέλιξη του, του ωφελημισμού. Ε, Δεν ξέρω αν θέλεις, να το, ξα... αν αν θέλεις να το ξαναδιαβάσω αυσυχώς αυτό αυσυχώς το πράγμα. Αν θέλεις να το διαβάσω λιγάκι. Αυσυχώς. Ναι, ναι. Πίσω λεπτό. Ε. Και πολύ. να το παράδειγμα με το φαγητό. Πιο πολύ ευχαριστιέται κανείς. Ναι, ναι ακριβώ. Ξεκινώντα από τι ειδονέ τη πιο. παρέα. <σ Cumhurba> <πρότερο>, το κράταμα. <σχελίδι> το το να το μόνο να Γι' αυτό έλεγε ο Επίτροπο ότι αλλά με νόστιμο αυτό Λοιπόν, διαβάζω. Ο γυγιό διακρίνει στην ιστορία της ωφελημιστικής ηθικής της περίοδος. Η πρώτη περίοδο, η περίοδος όπου αυτή η ηθική θεμελιώνεται στο ατομικό συμφέρον, όπως τον Επίκουρο, στο Χόμπς και στη Γαλλία του 18ου αιώνα. Η δεύτερη, όπου βασίζεται στην αρμονία ανάμεσα στο ατομικό και το κοινωνικό συμφέρον, είναι η περίοδος του πνεύματος του ωφελημισμού στην Αγγλία, αποκλειστικά μέχρι τον Μπέμφα. Και τον Τέλος, η τρίτη πιο σύγχρονη περίοδος είναι αυτή όπου η οφελιμιστική ηθική ισχυρίζεται ότι πλέον δεν επιδιώκει παρά το γενικό συμφέρον. Είναι η φάση που έχει σημαδευτεί από το ονόματα, τα ονόματα του Stuart Mill, Bain, Bailey, Darwin, Herbert Spencer. Υπάρχει λοιπόν συμφωνία...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 όλη αυτή η ιστορία και όλη αυτή η εξέλιξη της οφελημιστικής ιστορικής φτάνει σε ένα απόγειο, όπου από εκεί και πέρα... Έχουμε και έχει ένα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το δούμε, του μια θεωρία Είδε, ξεκινάει το με επεκτείνει τον αφελιανισμό μέχρι και τώρα και σήμερα. Ε, Καταλήγει σε υπέρβαση των πολιτικών δικαιωμάτων, ξεκινάει με το κοινωνικό συμβόλαιο yeah. σαν βάση, και το θέλει το κοινωνικό συμβόλαιο σήμερα. Δίνει πολιτικέ λύσει με σκοπό πάντοτε ότι ο ε, ιδικό στόχο πάντα είναι η ωφέλεια. Ναι. Ε, και νομίζω ότι ένα, και, έχει τρει αρχέ για δικαιοσύνη, εφαρμόσιμε. Και καταλήγει τελικά σε ένα κοινωνικό κράτο, έναν φιλελευθερισμό μάλλον, έναν φιλελεύθερο κράτο με πολύ πολύ μέσα κοινωνική μέλη. Είναι μια πολύ καλή πρόταση για μα του και καλό θα να το διαβάσει Μοίγερ γιατί τώρα πια μπαίνει έναν το βοήθεια τη γιατί είναι πολύ Όποτε είσαστε έτοιμοι, επειδή <Δελίου> <τούτε>, είναι χρονολογικέ <Δελίου> αυτό, το πούμε, δεν εμφανιστήκαμε την πλειάστηση. <Δελίου> Βλέπουμε <Δελίου> ότι ότι την, την, την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της εποχής. <Δελίου> δηλαδή αυτοί που ξεκινήσαμε είχαν τη, τη θεωρία, α το πούμε έτσι, αλλά ήταν αδύναμη σε μια κοινωνία που ήταν ακόμα φεογαρχική, που υπήρχανε βασίλεια, ήταν τώρα και οπότε σου λέει η ωφέλεια του, ατόμου ας μετά, όσο περνάει και ο καιρός και βλέπουμε ότι πηγαίνει προς την Αμερικανική Επανάσταση, προς την Γαλλική Επανάσταση που, που τεθήκανε μετά κάποια πράγματα που μπορούν να εφαρμοστούν σε επίπεδο κράτης, πλέον, αυτές οι θεωρίες πάνε στο... Στην κοινωνία. Στην κοινωνία, κοινωνία, κοινωνία ναι. ναι. Στην κοινωνία. Απλά απαντάει, κάθε ένας από αυτούς, ε, απαντάει στα συγκεκριμένα ερωτήματα και στις στι συγκεκριμένε ανάγκε μια συγκεκριμένη εποχής και εφόσον οι εποχές και τα πλαίσια αυτά εξελίσσονται και αυτές οι θεωρίες οι οποίες πάντα στηρίζονται, πάντα στηρίζονται στις επικούριες αρχές και ο κάθε ένας από αυτούς είτε έχει σαν παίρνει τις βασικές αρχές της επικούριας φιλοσοφίας και τις χρησιμοποιεί στη θεωρία του είτε ε, εντάσσει στη θεωρία του κάποιες, αυτε... κάποιες απ' αυτές τις αρχές, έτσι. Αν, συγγνώμη, πάμε προς τον Λέο Διεκτονιμό, έβλεσαι έτσι... είναι. Αν δεν πάμε, μη ε, σας ε, ε, ε, ε, ε, ε. ε, Για να έχουμε και, και αίσθηση της ελληνικής ιστορίας, ο Τζέρεμι Μπένθαμ, ο οποίος ήταν μεγάλη μορφή της εποχής του, έτσι, ε, να μην ξεχνάμε ότι οι Επικούρι φτιάχνανε τα πρώτα δημόσια πανεπιστήμια. Μέχρι τότε τα πανεπιστήμια ήταν ιδιωτικά και μόνο θρησκευτικά. Ο Λομονόσο πέφτιακε στο πρώτο πανεπιστήμιο στη Ρωσία, ο Τζέφερσον στην Αμερική. Ο Μπέρνθα πέφτιακε στο πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο στην Αγγλία, το University College London. Όπου γινόταν δεκτή ανεξάρτητα από, από... καταγωγή, καταγωγή από θρησκεία, γυναίκες. Έτσι. Ε. Λοιπόν, ο Βένθαμ, λοιπόν, επηρέασε πολλούς ε, οφελημιστές της εποχής του υπέρ τη ελληνική επανάσταση το 1821 22 Ήταν στο το Αγγλικό Κομιτάτο, ο Αγγλικός και επηρέασε για να δοθεί δάνειο ε, και ουσιαστικά να χρηματοδοτηθεί η Επανάσταση και στείλανε το Λόρτο να ως αντιπρόσωπο. Ο Βένθαμ έστειλε πάρα πολλές επιστολές στο Μαγροκοβράτο, πειξεραγγλικά, Συμβουλέ στην Νέγρη, και, στο νέγρι, και, στο και στο νέγρι, στον Νέγρη, αλλά κυρίω στο Μαυροκοποδάκ, ε, συμβουλέ τι να κάνουν πώ να είναι το νέο σύνταγμα, τι είναι, αυτά, να πάρουν δηλαδή οφελιστικέ ιδέε. Ο Μαυροκοπορτά ω φαναριό τη ακολούθησε τίποτα. Το γράψαν κανονικό δεν ακολουθούν τίποτα, ναι. φάγανε τα χρήματα. Φάγανε τα χρήματα που για να παίρνουν ε, να προσπαθήσουν κάποιοι φαναριώτε σε συνεργασία με τους Ρουμελιώτες, να, να νικήσουν σε φίλοι οπόλευτα τους Πελοποννήσιους, των το, το, το, το Κορκοτρώντας Άλλης, δηλαδή κεφάλαια, το δάλλειο τέτοιο. Το, το, το. Λοιπόν, αν αυτές οι ιδέες είχαν πει, έτσι, γιατί μιλάμε για ιδέες που ουσιαστικά κάνανε την Αγγλία σύγχρονο κράτο. Η Αγγλία ουσιαστικά είναι δύο κόσμοι, ένας πλατωνικός που είναι οι και οι άλλους αντάξεις και λοιπά και ένας του κοινωνικών δικαιωμάτων που είναι το φοινισμό. Λοιπόν, ε, σαν παράδειγμα σας δίνω ότι ο πρώτος βουλευτής ε, παγκοσμίως που, που πρότεινε τον ψήφο των γυναικών το 1862 ήταν ο Τζόνστιου Ατμίλου, γιατί και οι γυναίκε έχουν δικαιώσει. Έτσι, βέβαια δεν τον άκουσε κανένας, πέρασα Έχω χρόνια κλπ. Αλλά, αλλά όπως και να το κάνουμε, δηλαδή η Επικούρια Φιλοσοφία και ο Φελιμπισμός σε, σε ένα κράτος θα το έκανε πολύ πιο καλό, έτσι, οι σχανιακές χώρες βάλαν πολλές Φελιμπιστικές ιδέες στα συντάγματα τους. Λοιπόν, ε, θα, θα ήμασταν τελήρως διαφορετικό κράτος, αν πριν 200 χρόνια ε, είχαν κάποιες από αυτές τις ιδέες του, του Φελιμπισμού για την ευτυχία των περισσότερων ανθρώπων ήλανε μπίλι, έτσι; και δεν, είχαν, και δεν γινόταν αυτό το πλατωνικό κράτο που ζούμε τώρα. Ναι. Και στο τέλος απογοητεύτηκε ο Μπέρθαμετού. Ναι, μετά το, το 25, με Ναι, τα... Τα... Τα... Τα... Τα... τους αγνόισε, μετά τους αγνόισε. Όπως επίσης είχε. Πολύ έντονη παρουσία στη Γαλλική Επανάσταση. Τη yeah. Γάλλη του δόσανε το. Τη το, Τον ονομάσανε Γάλλο πολίτη, εμπάσχε yeah. περιπτώσει, και εκεί απογοητεύτηκε με, το, με την τρομοκρατία κτλ. Και, και τα παράτησε και του παράτησε. Yeah. Λοιπόν, νομίζω όμω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αναφέραμε, τους οποίους τους ανανεί πάρα πολύ ωραία πέρα, θα, θα έπρεπε να τους, να τους δούμε από πιο κοντά και να αναλύσουμε και λίγο και τις θεωρίες τους, τις ηθικές τα, και τα λοιπά και τα λοιπά. Τονίζω, θα άξιζε τον κόπο. Πώς είναι στο συνομιό, μια αγαλιά? Είναι, μάνα και τι, το, ξεκινώντας, να ξεκινήσουμε από τους... Α, Μέχρι και τον 18ο αιώνα, και από εκεί και πέρα. Ε, αλλά είναι καμιά δεκαετία. Αν έρθει κανεί τρει-τρει, θα κάνουμε τρει-τέσσερι ομιλίε. Ναι, ναι. Αλλά θα ήταν, θα ήταν πολύ. Ε, θα άξιζε τον κόπο γιατί πραγματικά, αν του δει κανεί από κοντά, έχουν πολύ. Πραγματικά και, και πέκσανε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των, των κοινωνιών τους και όχι μόνο, αλλά και γενικά στην εξέλιξη ας πούμε του, του Δυτικού Πνεύματος, το πούμε έτσι. Καθώς άλλος, Ευχαριστώ πολύ για την Όλη αυτή τη Λίγο πιο δυνατά. Εγώ ήθελα να κάνω μια σημεία ερώτηση φορά, το όνομά σας, όλοι κανένας μια γενική απορία έχω σύμφωνα με τον Πήκουλα, βέβαια. Ε, που είναι μια μεγάλη σχολή φυσική, φυσικά, χωρί απορία, είναι μια μεγάλη μύση τη πολιτική. Αυτό που πάντα έβλεψε στον είναι ποια είναι η σχέση, εντάξει, φτάνουμε σε ένα επίπεδο ευχαρίστηση. Και σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει γιατί να φτάσουμε στην ίση τη ευχαρίστηση, φυσικά, είχε κάποια μύηση και κάποια μίση για να φτάσει στο επίπεδο τη ευχαρίστηση. Βέβαια πρέπει να χαίρομαι από την Ιωνίνα, ευχαριστιέμαι, αλλά έπρεπε να τη σε αυτό, να κάνουμε ένα δρόμο για να φτάσουμε σε mm. αυτό. Δεν ξέρω αν την ξέρετε τη μίση, πώ φτάνουμε σε αυτό το σημείο, την Δεν ξέρω αν την ξέρετε. Αυτό που σκεφτόμουν είναι πώ μπορούμε να συνδέσουμε τον Επίτροπο με τον γνώτη αυτό. Δηλαδή είναι μια μεγάλη μου. Yeah. Και πώ μπορούμε να. Πώ μέσα από τη φιλοσοφία του, τη ευχαρίστηση, τη ειδονή, ότι είμαστε σε έναν κόσμο ψυχικό, σωματικό, αν θέλετε, λιγότερο πνευματικό, ε, πώ μπορούμε να φτάσουμε στο μέσα από αυτό. Από την άλλη μεριά σκέφτομαι πώ μπορούμε να το συνδέσουμε με το πλατωνικό, με τον πλάτονα που είναι μια μεγάλη μορφή και μα τη ναι. από την Αίγυπτο και το στην Αθήνα, τη ζωή πανε, μπορεί να δώσει τη θα σα τη πω με τουλάχιστον τη μίση. Δεν να σα πω πώ έγινε Το καλό το και Λοιπόν, να, να σα απαντήσω. <στονίκηση> ε, πράγματι, <στονίκηση> για να φτάσουμε <στονίκηση> στην στην ευδαιμονία που είναι η του σώματος και η αταραξία της ψυχής. Ε, υπάρχουν δύο, δύο πυλώνες βασικοί. Τώρα ε, θα, θα σας τα πω τελείως επιγραμματικά. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να ξεριζώσουμε και χρησιμοποιώ μια λέξη του ντιγιώ εδώ πέρα, να ξεριζώσουμε από μέσα μας το φόβο. Ένας άνθρωπος ο οποίος φοβάται δεν μπορεί ποτέ να είναι ευτυχισμένος, ευδαίμον ή οτιδήποτε. Και ο φόβος είναι, λέει ο Θήκουρος, η φόβη των θεών, η φόβη, ο φόβος του θανάτου, πολύ σημαντικός, οι ε, φόβοι από τα ουράνια φαινόμενα κτλ. και τα λοιπά και ο λόγος που μελετα, μελέτησε ο επίκουρος την ε, φυσική, τη φυσιολογία ήταν ακριβώς για να, για να μην έχει τη, αφενός τις αφιβολίες και αφετέρου τον φόβο των ουρανίων φο, ε, φαινομένων. Αυτό είναι το ένα. Και βέβαια ε, στους φόβους αυτούς είναι και οι ψεύτικες και οι λαμφασμένες δοψασίες. Συνόμαστε Αυτό είναι ο ένας. <σταλεί> λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, <σταλεί> δηλαδή, είναι, <σταλεί> να κάνουμε ο ένας. Πώς κάνουμε δηλαδή να βγάλουμε το φόβο. Δηλαδή εκεί είναι, θα κάνουμε έναν φόβο για να δάσκω. Δεν φοβόμαστε τώρα μπροστά, γιατί, αν θυμίζουμε λίγο μετά στον εξωτερός, για να βάλει το φόβο, η μητέρα του είχε τα πιο διευθερία αντιφύντια μέσα στο σπίτι μας. Δηλαδή ο φόβο είναι μία από τις παραγητές βιήσης, δηλαδή η μένα είναι ένας ορισμένος δρόμος που σε πάρει ώστε να απελευθερωθεί. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι πολύ σωστό που λέει η Αλλά πώς γίνεται αυτό. Πόσο πιστεύει, Πόσο κοιτάξτε, Αν είναι η σημερινή σκηνή, α το μην περιμένετε μέσα σε πέντε γραμμέ και σε πέντε λέξει να αναλύσουμε την επικούρια φιλοσοφία έτσι υπάρχουν απαντήσεις για όλα αυτά τα οποία λέτε σίγουρα υπάρχουν απαντήσεις ε, και θα θέλαμε χρόνο ε, και δεν είναι και το θέμα μας αυτή τη στιγμή δεύτερο ε, για να κλείσω ε, ο δεύτερος μεγάλος πυλώνας είναι ε, η διαχείριση των ιδιονόν και τον, ε, η διαχείριση των ιδιονόν των πόρων και, και, ε, ε, και των και των και υπάρχει, υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να όλα αυτά τα πράγματα να τα αντιθασεύσουμε, να επιλέξουμε ό,τι είναι ωφέλιμο, για να πούμε για ωφελημισμό αυτό δηλαδή το οποίο μας προκαλεί δονή, και να αποφύγουμε ότι αυτό το οποίο μας προκαλεί πόνο. Έτσι. Αλλά αν θέλετε περισσότερα, <συμίξε> διαβάστε την επιστολή προς Βενικέα. Εκεί <συμίξε> τα λέει πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν έχουμε, και το θέμα μας δεν είναι αυτό, αλλά ο, ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να, ε, να επεκταθούμε περισσότερο σε τέτοια θέματα, τα οποία είναι βασικά της επικούλειας φιλοσοφίας. Επίση, ξέρετε ότι στην καρδιά υπάρχει ένα όνομα που είναι ωφελή. Ωφελή. Ναι. Ναι ναι αυτό είναι οφίλιο οφίλιο οφίλιο ναι γίνει το ναι αυτό ναι ναι ναι ναι ναι βέβαια. ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι η ωφέλεια είναι, είναι κακό. Εδώ που ότι η είναι ναι, όπως και η ντονή. Εγώ είδα διαβάζοντας το πέρα τη αρχή της ευχαρίστησης, που αρχικά για μετά από το πρόγραμμα. λίγο πιο δυνατά. Πέρα από την αρχή η είδα πολύ και η δημοκρατία. είναι ακριβώ <cof> αυτό που λέμε και φεύγει. Δηλαδή, ο πόνος είναι και είναι χρήσιμο. Mm. Σε yeah. βοηθάει να φύγεις από αυτόν τον κορμό, να σε βλάψει. Ενώ η δονή, η ευχαρίστηση, είναι σε σε που σε φέρνει σε αυτόν τον κορμό. Και επειδή δεν του έβλεπε το ταμεστρίκτο και τον δεσάντου, <that> वो ये सब तो परफेक्ट है बिल्कुल हम नाइस हैं और क्या फैल्स है ये बिल्कुल सही हो रहा है ये उसी का कैटास्ट्रोफिक नाइस नहीं μια τέτοια για τον Αλλά και όχι μόνο εδώ, και στο Συμπόσιο, και εδώ. Και πραγματικά ε, φαίνεται ότι οι πάντε σήμερα, από την εποχή, αν θέλετε, των σπηλαίων μέχρι και σήμερα, μιλούνται με μια προσωπική ωφέλεια, είτε σαν άτομα, είτε σαν οργανημένες κοινωνίε. Όλα τα πολιτικά συστήματα μιλάνε για την ωφέλεια της κοινωνίας. Ανεξάρτητα, εάν παίρνουν ε, κάτι το... Λέγεται ότι σκόβουν τον λαιμό, θα νεράγει για να δημιουργήσουν φόβο ή κάτι σου κόβουν τον λαιμό με βαβάκι και δεν φαίνεται. Μιλούν λοιπόν. αυτοί λοιπόν, για ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου. Η ειδικού της είναι κάτι το διαφορετικό. Προσεγγίζει την ωφέλεια του ατόμου. Κανένα δεν την αμφισβητεί κατά κάποιο τρόπο. Αν μιλάει για κάτι παραπάνω. Και δεν απευθύνεται λέμε, στην κοινωνία, στην οποία βέβαια ζούμε, αλλά απευθύνεται στον καθένα μας της εγωνιστάν και συνεπιστωπή προς την οικειά τον έκεισε για να προσεγγίσει κατά κάποιο τρόπο ο καθένατος την προσωπική του ευδαιμονίας και σε επόμενο βήμα να μην στην προσωπική του αταλλαξία και δεν έχει κανένα κανένα μετά. Άρα λοιπόν, το ξαναβείτε και θα το φιλοσοφία είναι σαν τις του τρένου. Το ένα μέρο, ένα μέρος, ο επίκουρος λέει ότι είναι το ειδικό μέρο. Η άλλη σιδεωτοδροχιά είναι το φυσικό μέρο. Οι μπάρες που ενώνουν τι δύο αυτές σιδεωτοδροχές είναι το κανονικό, για να είναι εστέρια. Πάνω λοιπόν εδώ πέρα είναι το τρένο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς και συζητούμε, και συζητούμε, και συζητούμε πορεύοντας προς τον επόμενο σαρμό, κάποιοι κατεδένουν, κάποιοι ενενένουν και συνεχίζουμε και συνεχίζουμε προς ποια κατένση. Να βρούμε την προσωπική μας ευδαιμονία, την προσωπική απαραξία. Όμως, Εάν δεν υπήρχαν αυτέ οι σιδηροτροχιέ, το τρένο δεν γινόταν. Βασική προπόθεση λοιπόν για να έχουμε την προσωπική μα εμπλομονία και συμπορία την προσωπική αταραξία, και εγώ λέω κάτι παραπάνω για να γίνουμε απόλυτα ελεύθεροι, είναι ότι πρέπει να κατανοήσουμε το ειδικό κομμάτι τη ελευθερία τη οποία απαντώνται στην <σχλωσιανόν> ειδικό σα ερώτημα για Θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να σκύψουμε πάνω στι πηγέ του χονάρει συνέχεια Ότι <σχλωσιανόν> η βασική προπόθεση. Και εδώ κάνουμε τις προσπάθειες. Άρα χρειάζεται μια προσωπική προσπάθεια να λύσουμε ένα βιβλίο κατά κάποιο τρόπο, είτε τα, το συμπόσιο, είτε κυκλοπορούμε και πολλά. Να κατανοήσουμε στο βαθμό που μπορούμε, μέρα τη μέρα, το κανονικό, να δούμε το φυσικό, να δούμε τι ρόλο παίζει το κανονικό μέρος που, που συνδέει αυτά τα δύο και όπι, εδώ μέσα στο τρένο με κάποιο τρόπο που υπάρχουν πολλά βαγόνια και θα μπορούμε ο καθένα να πηγαίνει εκεί που αφού γκράτσε, δηλαδή μέσα στο τρένο. Δηλαδή μέσα εδώ πέρα υπάρχουν και διχογνωμίε προσέγγιση του ηλικιωτικού του φυσικού και του κανονικού. Άρα λοιπόν, ευχαριστούμε τον αγαπητό μα τον κύριο για τι πολύ καλέ πληροφορίε και το είπε κιόλα ότι ε, ε, η ωφέλεια έχει το τομικό στοιχείο, αλλά διαχέεται στο κοινωνικό. Η επικούρεια φιλοσοφία πρωτίστω απευθύνεται στον καθένα μα ξεχωριστά. Και όταν, όπω λέει και ο Δημοσιοφύλλο, ο καθένα ξεχωριστά αλλάξε τον εαυτό του και γίνουμε πολύ, τότε πραγματικά θα είμαστε έτσι, η κοινωνία θα ωφελείται, και η επικούρεια φιλοσοφία, αν θέλετε, κατά καλυνο, την προσωπική μου άποψη, είναι παντό και μου. Είναι και, λυγιάς, και σκληρά κοινωνικά καθιστότητα, αλλά όμω ενδοκιμεί δημοκρατικά πολιτεύματα που υποτίθεται ότι έχει την δυνατότητα να αλλά και τη δυνατότητα αυτό που μένει στο σπίτι να ξέρει ότι θα γυρίσει. Ο γιο, η κόρη του, ο άντρα τη. Δεν θα υπάρχει ο φόβο τη κοινωνική αναταραχή. Ο Επίτροπο λοιπόν είναι παντό καιρού, αλλά όμω χρειάζεται κάτι από εμά. Να μελετήσουμε τι πηγέ, οι οποίε ο καθένα μπορεί να λέει ότι ξέρει ότι υπάρχουν θεοί, ξέρει να μην συμμετέχει στην πολιτική. Αυτέ είναι προσωπικέ απόψει, γνώμε. Η εφηκούρια φιλοσοφία, όπως ξανά επαναλαμβάνω πολλές φορές το εφηκοθεί από τον Άγη, είναι αναλύοντη 2.500 χρόνια που δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, αυτό που μπορούμε να αλλάξουμε όμως, είναι ο εαυτός μας να διαβαλλοποιηθούμε αν δεν είχα τον ίδιο τον Επίκουρο και την εφηκούρια φιλοσοφία. Δεν μας εποθύγει δε, δε κανείς. Αρχεί όμως να οδεύουμε προς μια ευδαιμονική καθημερινότητα. Ακή, βήμα το βήμα, μέρα τη μέρα, να μπούμε και σε μια μορφή ανταναξίας. Δύσκολο, αλλά είναι αυτό το, το βάρος... Πρόβλημα... Πρόβλημα... Ε, πρόβλημα... Είναι αυτό που το κάνει. Αν δεν αλλάξει ο τόπος, αλλάξει ο και πρόβλημα... γίνεται σε μια Ναι, το είπε <συσχελίδι> <συσχελίδι> σε μια σύγχρονη αφορά στατέρες που λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε τον εαυτό τόπος και από εκεί και πέρα, άλλοι είμαστε πόνοι. Να γίνουμε μια πολύ ωραία όμορφη κοινωνία με ωφέλειες, με, με, με, με, με. με. Δεν είναι κανείς εναντίο του ωφελικούνου, όμως η ελικούρια φιλοσοφία πρέπει να διαχωριστεί από τον κοινωνικό διαχωρισμό. Να μπούμε σε μια προσωπική ενδέμονα κατάσταση και από εκεί και πέρα μετά όλοι θα ωφελικούμε. Άρα και η κοινωνία θα έχει τα λύστιο να... να κλείσουμε λοιπόν, ε. <συλίξε> Να κλείσουμε με τα λόγια του... John Stuart Mill. John Stuart Mill, περί ελευθερίας, λέει ότι ένα κράτος, για να είναι σοβαρό, πρέπει να στηρίζεται στην ελευθερία των πολιτών, δηλαδή και στην ευδαιμονία των πολιτών. Δεν έχει νόημα να υπάρχει ένα κράτος που καταπιέζει τους πολίτες του. Σε τελευταία ανάλυση λέει η ουσιώδης αξία είναι το βιβλίο του «Περιελευθερίας». Σε τελευταία ανάλυση και θα δείτε γιατί θα σας το πω για την Ελλάδα του σήμερα. Η ουσιώδης αξία ενός κράτους είναι η αξία των ατόμων που το απαρτίζουν. Ένα κράτος που μικραίνει τους ανθρώπους του για να είναι πιο όργανα στα χέρια του, ακόμα και για αγαθούς σκοπούς που υποκρίνεται ότι έχει, θα διαπιστώσει ότι με μικρούς ανθρώπους δεν γίνονται μεγάλα πράγματα και ότι η κυριότητα του μηχανισμού του για την οποία θυσίασε τα πάντα αυτό το κράτο, δεν θα το ωφελήσει τελικά σε τίποτα αφού δεν θα έχει πια τη ζωτική εκείνη δύναμη που προτίμηση να καταστρέψει για να επιτύχει την ομαλότερη λειτουργία αυτού του μηχανισμού. Λοιπόν, η Ελλάδα του σήμερα μέσα στα, σε αυτό το πλατωνικό μηχανισμό που συντηρούν και η εκκλησία και τα κόμματα και η διαπλοκή ε, δεν μικραίνει το μέσο άνθρωπο. Μικραίνει το μέσο άνθρωπο. Γι' αυτό οι Έλληνε, οι άξιοι Έλληνε που φεύγουν στο εξωτερικό, που συναντούν άλλε συνθήκε, διαπρέπουν. Όταν γυρνάνε όμω εδώ όπω ο Τριμμυζή για να βοηθήσουν, ε, συναντούν ένα κομματικό στέλεχο και ένα γενικό γραμματέα που θέλει να, να βάλει μισθήμα στις δικέ του αρχέ. Αυτό που κάνουμε εμεί εδώ είναι να προσπαθήσουμε να δίνουμε την ευκαιρία αλλά όπως είπε και ο φίλος ο Θέμς, χρειάζεται και δική σας προσπάθεια, έτσι δεν έχει νόημα να σας λέμε μερικά πράγματα χρειάζεται να διαβάσετε και εσείς έτσι ώστε ο, να, να κάνουμε αυτό που, που είπε ο Επίκουρος μας δίνει ευκαιρία ο Επίκουρος να ανοιξωθούμε στο ανάστημά μα που μπορούμε <συσχελίδι> και όχι στο, στο, στο, στο πρωματικό <συσχελίδι> <συσχελίδι> Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, είστε... αυτά. Τερίες, τερίες. Ευχαριστούμε... Ε, ευχαριστούμε πολύ τον φίλο Λεωνίδα για την συμμετοχή.